Καλησπέρα! Καλησπέρα! Τι κάνεις. Καλά εσύ. Καλά και εγώ Χαίρομαι. μου. έχει στην Ιγυρία ή έστω καπου αλλού. Στην Ιγυρία δεν είναι τίποτα. Αύριο <εύριο> το μεσημέρι έρχεται η θεία. Η γνωστή θεία. Η γνωστή και μία ξέρετε. Η αγαπημένη μου θεία. Ούτε παπού κομμουνιστή που δούλευε στα ορυχεία δεν είχα. Είμαι ένα παιδί από την επαρχή, από ένα χωριό, γεννημένοι ο πατέρα μου κομιστή, γεννημένοι σε ένα ορυχεί. <εύριο> τίποτα από αυτά. ε; Αυτό ο <εύριο> Σύνδροφοι και σύνδροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Γιατί υπήρχε αμφιβολία ότι κάποιο σοσιαλιστή είναι ένοχος επειδή βάλανε μέσα άδικα τον άκη, έλα τώρα. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν βρει 110 ευρώ σε καταθέσει τη μητέρα τη 12χρονη από τον Κολονό και τη φυλάξαν για μαστροπία. Αν έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, τα έχει βρει μια θεία σου. Και αν είσαι και σοσιαλιστή. Πρέπει να είσαι και Μήπω η μάνα τη κοπέλα στον Κολονό δεν ήταν σοσιαλίστρια και αλλιάζουν τα πράγματα. Πιστεύω ότι Ένα από τα πιο σάπια κομμάτια της χώρας Μη μιλάτε δικαιοσύνη. έτσι για το ΣΥΡΙΖΑ. Α, συγγνώμη, ναι. ναι ένα από τα πιο σάπια κομμάτια. Ποιο? Η δικαιοσύνη. Α, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ναι, ισχύει. Μετά από αυτούς όμως είναι αυτοί που ελέγχουν την δικαιοσύνη. Ό,τι πιο σάπιο. Ναι, απλά δικαιοσύνη. ενημερώνω. Ναι. Αποστόλη μου. Έλα μου. Η γιαγιά από τον Μπραχάμι. Έλα, Μαρή. Δεν πήρα να λύσω μια απορία του Λίσε. είδα προβληματισμένο σήμερα σε ποιο οριχείο γεννήθηκε η Διαμαντοπούλου Α ναι, για πες ποιο Είμαι ένα παιδί γεννημένο σε ένα οριχείο Λοιπόν, η θεία του Γιάννου του Παπαντονίου είχε οριχείο ή στην Ιγηρία. Να Νάτο, ήμουν σίγουρος Έρχεται η θεία Και τι θα τη εμβρίλουμε τη γυναίκα. Παστίτσιο που φτουράει. Λοιπόν, και πήγε ο μπαμπά. Μεγάλη σοσιαλιστομάνα η γυναιγυρία. Ναι. Και πήγε ο μπαμπάς Τι Διαμαντοπούλου γιατί την είχε λεϊθία. Και, και δούλευε στο δεν Να... ρηχείο. Και γεννήθηκε το κορίτσι γι' αυτό και τη λένε και Διαμαντοπούλου. Ωχ, δεν την έρχεται. Κατάλαβα πάντω. Ευχαριστώ. Η άρισφηση του πυρακάκι και του Υπουργείου Παιδία. Θέλουν τώρα και του πάντου για να απομακρύνουν κάποιοι με παιδιά του σχολείο του. Και καταλαβαίνω δεν χωράει το παιδί και δεν φεύγει με το όπω πρέπει, τι θα γίνει. Δεν πρέπει να έρθει η αστυνομία να το διώξει. Δηλαδή να. να έρθει αυτό να χαλάσει την πιάτσα να κάνει περάρι στι τάξη. Όχι αγάπη μου, να πα σπίτι σου ή στην κλβα. Δεν υπάρχει η περάριμη τάξη. Αν τα παιδιά ήταν 26, θα στέλνουν έναν δάσκαλο ακόμα και θα δημιουργούνταν δύο τμήματα. Δεν θέλουν όμω να στείλουν δεύτερο δάσκαλο. Ο δεύτερο δάσκαλο σημαίνει επιδόματα. Σημαίνει ένα καθηγιο δύο μήνε στο καλοκαίρι να το Χριστούγεννα, Πάσχα, μισθή, ένσημα. Και τι είναι αυτά. Υποχρεώνεται το πατέρα του παιδιού να πληρώνει τη μετακίνηση του παιδιού 8 και 8, 16 χιλιόμετρα την ημέρα. Συγγνώμη, εγώ έκανα χωρί προφυλακτικό. Α πρόσεχε. Έλα τώρα. Ε, λοιπόν, να αναλάβει τι ευθύνε του καθένα. Σωστό, ναι. Αυτέ που το αναλογούν. Αν όχι, αυτέ που το αναλογούν, να αναλάβει και τι ευθύνε του κράτου. Δεν πειράζει. Θα αλλάξει δουλειά. Τι θα κάνει. Θα πάω να κλείνω παράθυρα και φόρμα στο κτίριο τη περιφέρει. Ωραία. Μπορεί να πηγαίνει να σπουγρίζει τα χαλιά τη κεφαλογιά επίση. Είναι καλή δουλειά. Ανέχει και αυτό. Και τελικά αποφασίστηκε να πάρει το Υπουργείο τουρισμού, τα συγκεκριμένα δύο χαλιά. Του έκανα και μια καλύτερη τιμή εννοείται. Ωραία. Κάτι τέτοια μα βάζανα στρατό έτσι, τώρα να πηγαίνει εκεί στην καιφαλογιά, σπουγρίζει το χαλλιτο περσικό. Και μου αυτό το χαλι 9-10 χιλιάρικα που κάνει. Θέλει δική μεταχείριση. Δεν μπορεί να το σφουγγαρίζει σε κιτώ. Καλά καλά, εντάξει. Πάλι αυτό το spray που βάζουμε τη φούρτσα σιγά. Λίγο λευκό ξύδι και φεύγει. Ακόμα και του κλείνα. Κατουρίζει το καθαρίζει. Αν πάρει ένα μέσο σπίτι σήμερα στην Ελλάδα, όλο το περιεχόμενό του μαζί με τα ηλεκτρικά, τα έπιπλα λοιπά. δεν κάνει 18.000 ευρώ. Και αυτοί έδωσε 18.000 ευρώ για δύο χαλιά. Ναι. Και μετά και μιλάνε ότι σέβονται. Συγγνώμη, επειδή oh. είστε εσεί βλάχα και παίρνετε με το μέτρο από τη λαϊκή το χαλί. Καταρχά υπάρχει χαλί που κάνει και 40000 Αυτό και δεν το εκτιμούμε ότι δεν πήρε αυτό. Ναι, πρέπει να το εκτιμήσουμε. Και πήρε το φθινινιάρικο με τα 10. Έλα τώρα. Όλια που έπιασε κότσο τη μοιραράκι. αυτό. Φέλετε Θέλετε για το Υπουργείο! Το έχω! Θέλετε χαλή για το Μαξίμου! Το έχω! Τι θέλετε! Έδια βορθοκαράδερες! <Κι> ναι, θέλω να μιλήσω με τον Τζολιά. Εγώ είμαι, ποιος είναι? Ο τζεντάι <Κι> με θυμάσαι; <Κι> Τζεντάιρε, μαλακά. Τζεντάιρε, που σέβερα και παλιά. Ναι, θυμάμαι, έτσι κάνω για τι αμπουκάτολου. Τι θε. Α, είσαι και Νταϊ τώρα. Είμαι Νταϊ, πάντα ήμουνα, δεν το ξέρε. Να ρωτήσω, εσύ πήρε το μάτι μου και στο φεστιβάλ τη Χνέμερ, του άλλου του βρωμιάρε. Ναι, και. Είπαμε και, και το Αντάρρτικο από τι, είδα. Είπαμε Αντάρτικο, δεν θυμάμαι. Α, ναι, δεν θυμάσαι, θα σα το θυμίσω εγώ. Για θυμισέ μου. Θα σου κουμπείω τσαμπουκά, θα ξέρει. Εμένα. Ναι, έχουμε αγρέψει πάρα πολύ. Από σένα. Πάρε φορά, φάει φασολάδα και έλα. Θα βγάλουμε τα Ε Καλά, προχθέ μα ξεφτέλησε, να ξέρει. Γιατί? Τι, γιατί, τι είναι. 11 και 4. Εγώ φταίω. Καταρχά 12 παρά 20 βγήκα. Ξέρω, σταλιάσαμε. Δεν φταίω εγώ. Στη διοργάνωση όλα αυτά και στη βροχή. Μην τα ρίχνει τώρα στου συντρόφου που. εγώ 9 ήταν ένα βγό. Ήμουνα έτοιμο από τι 8 και μισή. ντροπή Και α μην σχολιάσω τώρα το μαύρο. Πόσα μπαλιά έκανε όλο το καλοκαίρι, δε. Το καλό το περιμένουμε επίση, ε. Ναι, το καλό δεν είδαμε. Εγώ ήμουνα. Α, ναι. Αυτό, μπράβο. Στο είπα και από κοντά έχουμε βγει καλύτερα. Άμπα. Ah, see, είσαι. Ό, και ξυνώλα, είμαι πολύ γλυκό παιδί να ξέρει. Και όμορφο το τότε από κοντά, έτσι. Τι γλυκό μαντράχαλο, τι παιδί. Τέλο πάντων. Μην τώρα και γενικά προσαρμοί είδα ένα ιδιαίτερο έρωτα. Έχω. Πότε έτσι, δεν το έχω κρύψει Κάθε σταγόνα από σένα το τέλο του έρωτα. Λοιπόν, μαγιά μου, Συγχαρητήρια δεν μου έρχοντα να σου το πω από κοντά. Κοτά. Να συνεχίσετε έτσι, και στα 10 χρόνια. Ό,τι έχασα στη ζωή το ξαναχάνω στα μάτια σου. Τα κόκκαλα θα σπάσουν και ο Μαγνήτης θα γίνει πίσα, έκλασα από τον πολύ πόνο. Ανατρίχιασα. Αποστολάκι, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε. Καλά, είσαι. Α σου πω, πολλέ φορέ έχω ξεκινήσει πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή. Σα, μα. Αλλά σήμερα είναι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί αυτά που είπε ο Αποστολή πριν με τον Χαρίλαου, τα θυμάμαι. Ο ο γιατί εγώ ήμουν τότε. Δούλευα σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Ο οποίο ο ξενοδόφη ήταν φίλο του στέλιου του Πατακού. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Και πισείτε το Χαρίλαου στη τηλεόραση. Νομίζω στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι ακριβώ. Έλεγε ότι νά, ο κομμουνιστή ο Καραμαλή τι μα έκανε. Μας ο κομμουνιστή ο Καραμαλής. Αυτό ρε, φίλε, Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Και εσείς! Ναι και εμείς! Συντρόφισες και σύντροφοι! Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι! Ρε μαλάκα! Αυτοί που είναι στο κοινοβούλιο, ανεξαρτήτως του βουλευτές του ΚΚ δεν έχουν επαφή, δεν ξέρουν καθόλου τι γίνεται, πώς ζει ο κόσμο έξω! Γι' αυτό και ο Ελίξος ο κούλης ζης νόμιζε ότι η ΦΕΤΑ είχε 6 ευρώ, κατάλαβες! Λοιπόν, η Φέτα 628 στην Ελλάδα... Ah. Τώρα το πρόβλημα ξέρει ποιο Ότι δεν έχει επαφή και ο λαό με τα κόμματα. Ο άλλο είναι βατήρη λιγούρι και νομίζει ότι πρέπει να ψηφίσει δεξιά. Είμαστε τόσο μαλακίκε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Κίνι πάτα το κουμπί. Δεν το πατάει όμω. Δεν το πατάει. Εκεί να μα βασανίζει. <laughs> να καταλάβει <laughs> τη μαλακία που έκανε. Για να σου τρύψει <laughs> τα μούτρα ότι ψηφίζει το ίδιο με τα φεντικό σου. Να καταλάβει <laughs> πόσο μαλακίκα είσαι. Όχι πόσο μαλακίκα πρέπει να είσαι. Ή μήπω είναι μαλακίκα τα φεντικό και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι δε. Μπορεί και αυτό. Ισχύει με <laughs> φεντικά πάντα παίζει κάτι. Τα φεντικά είναι χα Δεν ότι έχουν λεφτά, είναι οικονομημένοι εντάξει, δεν είναι έξυπνοι. Εμεί είμαστε έξυπνοι που δουλεύουμε για ένα ψερό κόμματο. Ναι, αποστολή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήραμε να ευχηθώ περαστικά του 11 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία που ήταν σε κόμμα όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέραν τι ψηφίζανε. Και τώρα ανακάλυψαν τα φαν που ο καημένο λαό θα χάσει τα σπίτια την περιουσία του. Ε, και του έχει ευθύνη. οργανώσει ο Σαμαρά για να ρίξει το μυτσοτάκι. Ε. Λε, ε. Λε να παίζει Αυτό να δω είναι. να ρίξει και δεύτερο μυτσοτάκι και δεν έχω <σκυρίζει> καλύτερο. <σκυρίζει> <σκυρίζει> Αχ, και εγώ κι εγώ που λυγόμουν. είμαι <σκυρίζει> τη <στά> ευθεία τη αντρική σχολή. Ελπίζω τώρα ξυπνήσαν από το κόμμα να δούνε και λίγο τα θέματα της παιδείας, της υγείας πρώτης τα και ελπίζω έτσι να τα δουν όλα ρε παιδί μου την ακρίβεια να ανακαλύψουν ναι εύχομαι εύχομαι να πάνε όλα καλά Κοίλου, μου! Αγάπη μου! Θέλω να για πάντα μαζί μας. Έχει υπόψη το email με τον Ιγυριανό πρίγκιπα πλάσι πρώτο σκάμπ. Νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι καλά. Είναι ένα στάνταρ μελάκι που σου έρχεται και σου λέει με ένα πρίγκιπα από την Ιγυρία και χρειάζομαι να μου δώσει κάποια χρήματα και θα σου δώσω πολλαπλάσι. Ένα άνθρωπο είχε πάρει email από την Ιγυρία και θα πήρε τα χρήματά του και τον κράζει. Ο Γιάννη. Ένα... Από και τα άκαμου και είναι σκάμ. Να, πα, αυτό δεν έγινε Διάνος, φίλε. Ισχύει. Τον χορτασμένο μη φοβάσαι. Το γιο τη πλήστρα να φοβάσαι. Που μπήκε στην πολιτική με τρύπιο Σόβρακο και βρέθηκε με κολοσιαία περιουσία. Το ότι θα είχαμε τόσου πολλού γιου πλήστρα που μπήκαν στη Βουλή με σκισμένο Σόβρακο και βγήκαμε με τη περιουσία. Δεν το φανταζόμουν. Και πριν τελειώσει το μελάνι αυτό που έγραψε η Ακρίτα. Σουπ, σκάει η αθώωση του Γιάννου Παπαντονίου. Που μπήκε στη πολιτική με τρυμμένο Σόβρακο και βγήκε με θύα από την Ιγυρία. Έρχεται η Θεάλη να έρθει να ανταμώσει τον αγαπημένο τη ανιψιό. Και τώρα ο φίμιο μου θυμεί. Και, το και αυτός παιδί φτωχό, περήφτω, πάρα πολύ φτωχός αλλά και ο άλλος ο Πάγκαλος επίσης Εντάξει, τώρα αν η κυρία Κρήτα επειδή υποστηρίζει τον και τη έχουν όλοι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό που είπε με αυτό που κοροϊδεύεται, είναι τελείως άλλο. Και να τρία προκύπτει ότι Ήσμα. ο χορτασμένο ο Μητσοτάκη δεν έχει Όχι ανάγκη δεν και είναι. δεν έχουμε να φοβόμαστε. Όχι, καλά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Α, ένα θέμα είναι αυτό που το δεν το είναι σπάγω. άλλο θέμα. Όταν δεν κάτι εσύ ότι είναι άλλο θέμα. Το ίδιο θέμα είναι. <τ' αρέσει> ότι ο φτωχό μπαίνει έτσι και βγαίνει. Μπαμπλούς. Τι λέρε, παιδί μου, σοβαρά. Ναι, να, σοβα... με ειρωνεύεσαι, γιατί εγώ δεν σε ειρωνεύομαι. Εγώ σε ειρωνεύομαι. Α, εγώ πρόσεχε λίγο, Είμαι ειρωνά, τέτοιο κάθαρμα. Το... Α, κάθαρμα, ωραία. Λοιπόν, θα με ειρωνεύεσαι όταν θα σα πάρω σπίτι σου. Τι λέω, το έχω ξαναπεί. Όχι όταν παίρνω να Το ότι ψηφίσατε τον κουτσούμπα, τον βάλετε εκεί στη θέση του τον Για να λέει τσιτάτα και να Μάλλον τον έχετε Θέ χαρακτηρισμό... να μιλήσουμε γι' αυτό. Μιλά. Χαρακτη... Εσύ, μιλά, το... μιλά, πε μου. Και... Και χαρακτηρι... Έλα τώρα, ναι, σε δεύτε, παρακαλώ. ντροπή, θα Έλα, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, με ντροπή με τον κασελάκι που πάντα για πολλάκι. Έλα τώρα. Έλα, ντροπή, ας ντροπή, Θα σα πω, πω. Το χαρακτηρισμό τσίρκο να το πάρετε στο κόμμα σα. Είμαστε ένα κόμμα που προσπαθούμε να βγάλουμε από πάνω μα όλου αυτού του ττεμπεράδε. Αχ, σταμάτα, σταμάτα, δεν αντέχω. μου έχει λυθεί τάντερο. Λοιπόν, εντάξει. Μα χόρτασε. Πάλι χιούμορ. Έλε, ευχαριστώ. Μια παράκληση. Ναι. Ο Μαρκώνη, μην τον φημώνει. Α τον να μιλήσει. Καλά. Και τι καλά, δηλαδή ε, Λέω καλά, αλλά θα κάνω αυτό που θέλω εγώ τώρα. Τι να κάνουμε. Ε, κάνει μια προσπάθεια. Είμαστε λέω καλά για να ξεμπερδεύω. Είμαστε οπαδοί. Μαλά και είστε. είστε. αλήθεια. Και αυτό είναι ο Μαρκώνη. Μ' αρέσει, Ρεπουλάκι μου. Τον χαριστιαίμε. Αυτό σα πρέπει. Αυτό μα πρέπει. Δεν Νατά. χωρά αμφιβολία ότι αυτό έχει την ανάγκη. Και ότι αυτό σα αρμόζει. Αυτό έχουμε ανάγκη. Άλλωστε δεν θα υπήρχε ο Μαρκώνη αν δεν υπήρχε. Και τι εξαφανίστηκαν οι φτάμενοι δίσκοι. Το ρολόι υγιεινή... Η Κέτη ποια είναι? Ποια είναι η Κέτη? Κέτη! Μια φορά και έναν καιρό Μου Εξαφανίστηκαν, και έτι μίλα. Η κέτη δεν μιλάει. Δεν έκανα, δεν έκανα κανένα μεγάλο πράγμα. Το ξέρω αλλά αν δεν μου το πιστοποιήσει κι έτσι εγώ δεν το πιστεύω. Και βάλα το δέκτη το 14996 είναι ρόν τάμπλιο γιο μήμος χαράδιο σύγγναλ. Εκεί και πάρα, δεν ξέρει πάρα, Χριστό. Γρήγορα, Συμβαίνουν αυτά μέσα στο σπίτι και δεν ξέρει πάρα, Χριστό. τι και... Και... Και... Και... έρχομαι.